Το Μίμι Ανδρουλάκη, βουλευτή με το παζόκ στην δεύτερη περιφέρεια των Αθηνών. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα Πάπη. Ε, καλά, δόξα τω Θεώ. Θα προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει. Είναι ένα καλό Θα καλόκιο. διαβάζω κάθε μέρα στα μικρά κομμάτια, για τα οποία είναι καταπληκτικά. Σε ευχαριστώ ε, Μίμι για τα καλά Θα προσθέσουμε παιδεία οικονομική. Πολύ τιμή. Και για μένα είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί το να έχεις κάθε μέρα κάτι να πεις... Είναι σημαντικό να ψάχνεις. γιατί είναι επικεντρωμένα είναι καταπληκτικά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, μη μενδρουράκη θέλω πολύ να ξέρω γιατί τώρα το Πασόκ και ποια ήταν η ιδέα. Εγώ θυμάμαι ότι, αλλά δεν θυμάμαι με ακρίβεια και θα με συγχωρές γι' αυτό, η Νικιλίκη ευλέπεις, ε, ότι παλαιότερα είχε αναφερθεί εσύ σε ένα κεφάλαιο αλληλεγγύης των γενναιών, Τότε που έγραψε yeah. ένα ολόκληρο βιβλίο για να εξηγήσει, yeah. πολύ πριν σκάσει αυτή η κρίση. Το Βαμπύρη και κανίβα. Μπράβο, και με κανά. την οποία τώρα. Το ναι, ήδη από. Το 2004 βγήκε στο βιβλίο. και πάλι, τότε, λοιπόν, το βιβλίο, μετά την αποτυχία τη μεταρρύθμιση, έκατο και συστηματικά, δηλαδή το 2002-2003, με το ασφαλιστικό, παγκοσμίω και εδώ. Υπάρχει Ήταν, είχε προηγηθεί η αποτυχία του Γιάννη του Σιμίτη ναι, να πείσουν για την ανάγκη να γίνει αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση. Ναι, Είδα λοιπόν ότι δεν υπάρχει αποθεματικό. Και έκαθα και δούλεψα όσο μπορούσα, α πούμε, με χρηματοοικονομικά δεδομένα, την ανάγκη ενό επενδυτικού κεφαλαίου, δηλαδή future fund. Ναι. Όχι αυτό που κάνανε μετά ένα λογαριασμό που παρκάρουμε λεφτά. Mm -hmm. Το οποίο θα μπαίνανε εξωτερικό έσοδα αποκρατικοποιήσεων. Ήθελα νομο, νομο, νομο, να νομοποιήσω κοινωνικά τι αποκρατικοποιήσει και εκμετάλλευση εκείνη περιουσία. Το φόρο του διοξιδίου του άνθρακα με βάση τα δικαιώματα εκπομπή αέριων που είναι ένα σημαντικό ποσό. Φε, το από φέτο θα αρχίσουμε, να πρέπει να πληρώσει η ΔΕΗ 500.000 που θα φάει μέχρι ένα εκατομμύριο. Α το πούμε έτσι, ένα δισεκατομμύριο. Πολλά λεφτά από 500 εκατομμύριο σε ένα δισεκατομμύριο θα πρέπει να πληρώνει η ΔΕΗ. Αυτά που θα πάνε ξέρω εγώ και θα μπαίνουν σε αυτό το ταμείο. Αυτό δεν είναι επενδυτικό αποταμιευτικό λογαριασμό όπω είναι τα Sovereign Wealth well Fund. Mm -hmm. Με διαφορετικά στρώματα ρίσκου απόδοση πρέπει να είναι αποσυνδεμένη και βασική... από την τρέχουσα πολιτική. Η, η βασική ιδέα, Μίμη Αντρουλάκη, είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα ταμείο το οποίο θα βλέπει το μέλλον, μια που έτσι, έτσι. κι αλλιώ τώρα τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτονται από τα τρέχοντα έσοδα του κράτου. Από τα τρέχοντα έσοδα του κράτου. Άρα, δηλαδή, αν... Τώρα, δηλαδή, αν βρεθεί το, το, χωρί... το κράτο με λιγότερα έσοδα, την πατήσαμε. Έτσι. έτσι. έτσι Άρα, δεν είναι. Λοιπόν, αυτό αφορούσε το μέλλον, είναι μελλοντικό ταμείο, δεν έχει σχέση με. Α, τώρα το πλαίσιο μεταβλήθηκε, δεν είναι από τότε. Και μάλιστα είχα κάνει και την επενδυτική δομή. Ή για να μην μπλέξεις και έχει προβλήματα πολιτικοηθικά, α πούμε έτσι που επενδύεις, που βάζεις λεφτά, τι μετοχέ αγοράζει, τι έτσι, που είχα φτιάξει δύο-τρία μοντέλα ε, πιθανά. Ας πούμε για να καταλάβεις, προέβλεπε το δικό μου το μοντέλο τρία... 38% ομόλογα του πυρήνα τη Ευρωζώνης και 10% παγκόσμια. Το υπόλοιπα θα ήταν ελληνικά. Το εάν εάν αυτό, ναι, αν αυτό μπορούσε να γίνει και αν είχε γίνει, τότε τα Vampyr δεν θα είχαν κερδίσει. Που για την ναι. ώρα αυτά κερδίζουν. Τα Vampyr κερδίζουν, <χαι> οι Insiders κερδίζουν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε. Ε, λοιπόν θα μπορούσε Έστω και να τώρα... κάνει με διεθνή διαγωνισμό. Δηλαδή να πεις, έχω ξέρω εγώ δέκα δισεκατομμύρια, τα χωρίζω σε τέσσερα κομμάτια... Και ξέρω εγώ, τα δίνω σε διαχειριστέ κεφαλαίων με εγγυημένη απόδοση στο πρώτο επίπεδο, στο δεύτερο με υψηλότερο ρίσκο. Όλα αυτά τα είχα πάρα πολύ συστηματικά, αξιοποιώντα και τη διεθνή εμπειρία. Μην με μόνο... το κόμμα του Πασόκλειπων έρχεται τώρα και ο κύριος Βενιζέλο είπε, και είναι μια πολύ σωστή και πολύ καλή πρόταση, η οποία νομίζω ότι θα βρει λογικά ε, σύμφωνο στους πάντε. Θυμάμαι και στου ανεξάρτου Έλληνε πήξαν φωνέ τέτοιε. Λέω μια εξτρέμπη κατάσταση, δηλαδή. Η Η Πού πετραγιά. είναι τώρα η ουσία και η πετρελιά έχει φτιάξει έναν τέτοιο. Έκανε, αλλά αυτά είναι και εσύ. Αυτοί είναι λογαριασμοί οι οποίοι είναι τρέχοντε. Α πούμε, παρκάρει κάποια λεφτά, δεν έχει καμία σχέση με τη δική μου πρόταση. Τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση, πάδι. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή, ε, ε, κάνουμε emergency, έτσι δεν είναι. Αυτή τη στιγμή, πάδι τα επόμενα 2-3 χρόνια, με ανεργία πάνω από το 1 εκατομμύριο, δεν υπάρχει ασφαλιστικό. Okay. Δηλαδή τώρα λε 50% πληρώνει τα τρέχοντα έσοδα του δημοσίου. Για να κρατήσει αυτό το ασφαλιστικό, πώ θα πρέπει να πληρώσει τα επόμενα 4 χρόνια. Δηλαδή, το υπάρχον σύστημα θα μπορούσε να τα βγάλει, να, τα, το βγάλει πέρα μέχρι 17% την ανεργία. Από εκεί και πάνω, τώρα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Και γι' αυτό η μεταφορά μια ιδέα από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο πλαίσιο είναι, έχει ρίσκο, είναι προβληματική. Δεν, δηλαδή, να πω την αλήθεια, σε αυτή την επικαιροποίηση τη πρόταση δεν έχω συμμετάσχει. Αν και πίεζα, πάντα έλεγω ότι τα, τα πιθανά έσοδα από το πετρέλαιο, τα πιθανά, δεν είμαι και τόσο σίγουρο ότι είναι πολύ πιθανά. Και μάλιστα πάντα θυμόμουν <coughs> ότι όπω φωνέστενα να πάτη με το South Sea, αν θυμάστε, οι νότιε θάλασσε, οι μετοχέ τη νότια θάλασσα, no, no, no. έλεγα, επί του ελληνικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα βγάλουμε ομολογίε και θα λέμε όποιο μας φέρνει ένα ελληνικό ομόλογο θα παίρνει μια. Αέρα, πατέρα ομολογία με τον πετρελαίων με την κοσμό. Αυτό είναι σαν να πουλάγαμε αέρα. Ενώ αν βρούμε αέριο μπορεί κάτι ναι. να γίνει. Όμω, το, το θέμα είναι το εξή μήνε δουλειά ότι αυτά τα λεφτά είναι όταν υπάρξουν θα τα βάλουμε για τι μελλοντικέ μα ανάγκε. Πώ θα διασφαλιστούμε ότι αυτά δεν θα πάνε στι τρέχου ανάγκε, ότι δεν θα Α, τα φάει το έλλειμμα του προπολογισμού. Αυτό το πολιτικό ρίσκο. Αυτό δηλαδή αυτό προθεται, η πρόταση μου προπόθετε ένα πολιτικό σύστημα που λειτουργούσε διαφορετικά. Φαντάσου τώρα, Μπάμπη, ότι αυτό, αν είχε γίνει το Ταμείο πριν λίγα χρόνια, όπω το έλεγα, μπορεί να έχει σήμερα γύρω στα με το πιο μετριοπαθή, με το πιο μετριοπαθή υπολογισμό εκμετάλλευση εκείνη τη περιουσία αποκρατικοποίησεων. Και λοιπά, α πούμε, θα έχει γύρω στα 60 δισεκατομμύρια. Mm -hmm. Αυτό καταλαβαίνει ότι μπορείς να αγοράσει για πλάκα όλο το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή και είναι το... μια απειλή αυτό. Έχει δέχω... κινδύνου Εγώ θα ήθελα να πιστεύω και να ελπίζω βέβαια ότι αν τα είχαμε καταφέρει λίγο καλύτερα στο πρόσφατο παρελθόν, δεν θα χρειαζόταν να πάμε στο κούρεμα το οποίο ήταν η άλλη καταστροφή. Και ε, αυτό, ναι. Ας, κατα... α, α, ακριβώς. Άρα λοιπόν, το πώ διαχειρίζεσαι, για να καταλάβει, η Ιρλανδία, α όταν κάνανε οι Ιρ λένε δεν θα επενδύουμε στη χώρα μα γιατί φοβήθηκαν. Α το πούμε έτσι μια, μια Την πάτησαν πούσια. μαζί μα όμω. Γιατί το τι λεφτά χάσαν οι Νορβηγοί από εμά. Ναι, ναι. Ακριβώ. Μία τελευταία ερώτηση, μία τελευταία απάντηση, Μίμη με Ανδρουλάκη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να μάθει να σηκώνεται στα δυο τη πόδια και να αρχίσει να κάνει κάτι. Πόση ελπίδα έχει ότι θα διαψευθούν και πάλι οι Κασάνδρες οι οποίε δεν θέλουν το κακό μα, αλλά προβλέπουν είναι. το κακό μα. Ναι, ναι, αλλά να κοιτάξουν και λίγο. Τώρα πάτησε να δει πόσο είναι το Ισπανικό ομόλογο, είναι 7,5. Διανοήσα. Ναι. Κατά λοιπόν όλο το πλαίσιο αποσταθεροποιείται στην Ευρώπη. Τα πράγματα τρέφονται με ταχύτητα. Κάνει η Ευρώπη ένα βήμα μπρο, δύο βήματα πίσω. Άρα φτάνουμε σε ένα κρίσιμο κόπο που μα ξεπερνάει η μάστα Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αλλά υπάρχουν πράγματα που μα ξεπερνούν και εξαρτούνται από την Ευρώπη. Δηλαδή, αν δεν αποφασίσουν αυτοί ότι το, αυτό το ταμείο διάσωση το το ESM, ε, θα στηριχθεί σε ευρωομόλογο ώστε να έχει απεριόριστη πηγή χρηματοδότησης ναι, ναι. και τέλος πάντως στην τράπεζα, την κεντρική ε, ώστε να διασώσουν και χώρες και τράπεζα δεν προχωράμε Σύμφωνα, αλλά να... αυτά μη μία αν γίνουν θέλουν μερικούς μήνες ακόμη στην καλύτερη ε, περίπτωση έτσι, ε, άντε ένα ε, χρόνο ε, αυτόν τον χρόνο εμείς θα τον περάσουμε αυτό τη δικιά σου αίσθηση θέλω τη δικιά σου αισιοδοξία ε, <laughs> <laughs> Κοίταξε, την έχω προεξοφλήσει να... την ισοδοξία, αυτό το Πρέπει σημαστά. να κερδίσουμε λίγο χρόνο μέχρι να γίνουν αυτά που λένε, ώστε να κεφαλοποιήσουμε τουλάχιστον τι τράπεζε και να βρει κάποια έρμη ρευστότητα, αντιστάθμιση τη διαιτότητα που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Ε, α, τι να σου πω. Δεν θέλω να, βάλω ποσό, να ποσοτικοποιήσω ας πούμε, το ρίσκο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε μια ζώνη υψηλού κινδύνου μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Μάστε. Η κυβέρνηση θα τα καταφέρει, θα είναι όρθια μέχρι τον Οκτώβριο. Πρέπει να τη βοηθήσουμε επικοδομητικά, να τη βοηθήσουμε να σταθεί Πρέπει να αφήσουμε την κρινία. Εγώ για χίλια δύο πράγματα θα μπορούσα να μιλώ αλλά προ το παρόν ακολουθώ ακούω την γραμμή τη ενεργειακή αναμονή, α πούμε, τη ισοπηρίου, ισοποιηού αναστοχασμού. Μην με δουλεύει, ευχαριστούμε πολύ. Καλησή μέρα. Καλημέρα. Μην με σανλάτη του βουλευτή με το Πασότητα ήντων.